Παιδιά. Σας το λέω πραγματικά και από τί... Κοιτώντας από το μπαλκόνι μου κάτω το βράδυ Τώρα τα... δεν, βλε... δεν το βλέπω αυτό Τώρα A... δεν, βλε... δεν το βλέπω αυτό yeah. Τερά. Έβλεπα ανθρώπου στα σκουπίδια. Σα το λέω πραγματικά. Τί... Και... Κοιτώντα από τον μπαλκόνι μου κάτω το βράδυ, και τώρα δεν το, βλε... δεν το βλέπω αυτό. Μπράβο! Είναι θεά. Είναι θεά. Βεβαίω η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τη Β' Αθήνα και για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στο λαό τη Β' Αθήνα που έχει εκλέξει, επιλέξει την αυλωνή του. Ε, όχι στι τελευταίες, ήταν με λίστα, αλλά την έχει εκλέξει από την προηγούμενη φορά. Η αριστερή τη Β' Αθήνα. Είχαν κριτήριο, δεν είναι τυχαίοι, γιατί από το λαό ξεπροβάλλουν αυτά τα διαμάτια. Την ακούσαμε εδώ να λέει ότι από το παράθυρό της κοιτούσε κάτω επί σαμαρά, και έβλεπε ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια, να βρουν φαγητό. Τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει και δεν βλέπει τέτοιους. Άρα, τι συμπέρασμα βγάζουμε, ότι τελείωσαν αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό το λέει στο δημόσιο λόγο για να μας πει η θεά του γιατί είπε κι άλλα στην πορεία θα τα ακούσουμε ότι δεν έχουμε πια αυτά τα αρνητικά φαινόμενα συμπλήρωσε βέβαια για να δείξει ότι πατάει στη γη ότι δεν λύνεται έτσι ένα πρόβλημα αλλά όμως τώρα δεν βλέπει από το παράθυρό της ανθρώπους να τρώνε από τα σκουπίδια φαντάζομαι δεν βλέπετε κι εσείς έχει τελειώσει αυτό το άκρος δυσάρεστο θέαμα είναι στη ζωή, πατάει στη ζωή συμμετέχει μαζί με όλους μας Στα κοινά και ευτυχώ που βγαίνει στα μέσα ενημέρωση, μέρα παραμέρα σχεδόν, και έχει να πει τέτοια, μόνο τέτοια, ο λόγο τη, από την αρχή ω το τέλο είναι ότι καλύτερο υπάρχει, ενώ έχουμε καύσωνα, υποχωρεί λίγο εδώ έχει και έναν αέρα, σιγά σιγά ένα δροσερό αεράκινη φωνή τη, αλλά κυρίω αυτά που λέει. Εγκαταλείπουμε για λίγο την αυλωνή του, θα την πιάσουμε στην πορεία. Οι αστεί δεν τρομάξανε. Χθε και πάει ο Τσίπρα στη συνέλευση του ΣΕΒ των βιομηχάνων, όχι μόνο δεν τρομάξανε, χειροκροτούσανε μια χαρά. Έτσι έμεινε μόνο το τραγούδι να θυμίζει αυτή τη φράση και τον Πολάκη και ο Πολάκη να μα θυμίζει αυτή τη φράση. Ο Τσίπρας λοιπόν εκεί στου βιομήχανου, όχι μόνο δεν του τρόμαξε, αλλά μίλησε και για τη συμφωνία του περσινού Ιούλη, την οποία χαρακτήρισε επιτυχία όπω θα ακούσουμε και θυμόμαστε όλοι και πέρυσι και φέτο, ακόμη τώρα λένε ότι εκβιάστηκαν. Εκβιάστηκαν για να έχουμε μια επιτυχία, Με λίγα λόγια, από την πλευρά μα κάναμε όλα τα απαραίτητα βήματα. Μπράβο! Για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Για τη δεύτερη αξιολόγηση που έχουμε μπροστά μας, θα πρέπει να αποφύγουμε αντίστοιχα φαινόμενα και πρακτικές. Αν πραγματικά όλες οι πλευρές επιθυμούν την επιτυχία επιθυμούν την, επιτυχία, την επιτυχία της συμφωνίας του Περασμένου Ιουλίου. την επιτυχία της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου. Αν πραγματικά όλες οι πλευρές επιθυμούν την επιτυχία της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου. Μα εξανάγκασαν, λέγανε, μα εκβίασαν, ξαναλέγανε. Αφού ήταν επιτυχία, αφού επρόκειτο για επιτυχία, γιατί κάποιο να, πρέπει να μα εξαναγκάσει να έχουμε επιτυχία. Να το κάνουμε μόνοι μα. Όπω ο Αλέξη Τσίπρα χτε παραδέχθηκε σε σχέση με την Αυλωνή του. Βλέπω εδώ έχει ανάψει, λογικό είναι. Λέει ένα ακροατή, δεν ξέρω, Αυλωνή του η βούλτεψη τη αριστερά. Λέει ο Μιχάλη, δεν το αποδέχομαι. Η Αυλωνή του είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Η ένα τελώ διαφορετικό από τι δύο καλύτεροι Νή Αυλωνή του. Έχω να πω, τη βάζουμε πιο ψηλά ε, Ένας ακροατής λέει ότι μάλλον πήραν τα σκουπίδια από το παράθυρο της αυλονίτου Γι' αυτό πια δεν βλέπει ανθρώπους να τρώνε Και ο άλλος το έκανε πιο ωραίο, ο άγγελος λέει της πήραν τον κάδο Γι' αυτό δεν βλέπει πια αυτό το θέαμα, δεν ξέρω τι απ' όλα συμβαίνει Πάντως μπορεί τα σκουπίδια να μην πηγαίνει Ο φίλος ε, που θα ακολουθήσει τώρα, ακροατή και αυτός της Ελληνοφρένειας Έλληνα συμπολίτη Αλλά αναγκάζεται να πάει στα συσίτια. Το όνομά του Γεράσιμο, το επιθετό του Γιακουμάτο. Αυτό που πάει πολύ καλά. Είναι καλό να κάνετε ένα ραπετάσμα και πάρετε και πούλιτζερ. Ναι. Άμα πάτε στις συνοικίε και δείτε τα κοινωνικά, ναι, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά σύτια, έτσι πάνε. Αλλά το έδωσε πάνω. Σα λέω ότι ήμουν την προηγούμενη ομάδα στο Φάλιρο. Στο παλιό Φάλιρο, που είναι μια υποτιθέφory περιοχή. 1.600 συθέζονται από την Εκκλησία και από το Δήμο. Στην Αγία Βαρβάρα, στο γάλο, Ο Πάτερ Βασίλο, στην Αγία Λιούσα. Στο Περιστέρι. Ε, το μόνο που αυξάνει. Εγώ είπα για καλόνια να γυναίκα μου να πάρει ένα κατσαρολάκι, μπας και μου και σειρά και δικιά μου και η δικιά σου. Το Πώς τα έρθει το Να πάμε στο κοινωνικό σήθιο. <μουσίλω> το Πώς τα έρθει Να πάμε στο κοινωνικό σήθιο. Πώ θα τώρα, να το κοινωνικό συζύγιο, Εκεί μα καταντήσανε να πάει ο Γιάννη Είπε στη γυναίκα του να βρει κατσαρολάκι, να έχει πρόχειρο, για να φάει στο κοινωνικό συζύγιο. Νομίζω ότι τα συζύγια γίνονται με κατσαρολάκι. Έχει τι εικόνε από την κατοχή. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Δεν έχει σημασία, με το πει με μην το χαλάσει. Ετοιμάζεται και αυτό. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Νέα Δημοκρατία είναι. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έρθει να κυβερνήσει. Αν δεν έχει φάει μέχρι τότε, σίγουρα τότε θα φάει το. CCTV, στο κοινωνικό συσίτι όπως λέει Έχουμε και τις εκλογές αύριο εκλογές, Δημοψήφισμα αύριο Ιστορική μέρα για την Ευρώπη Είτε βγει το ένα είτε το άλλο Οι κλειδονισμοί της Ευρώπης είναι τεράστιοι Πέρυσι είχε το Brexit, δεν έγινε Φέτος έχουμε το Brexit, δεν ξέρω αν θα γίνει Όπως και να έχει ένα exit Γενικότερα είναι, παίζει πάρα πολύ Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση Με αυτές τις αξίες Τις οποίες μόνο ο Αλέξης Τσίπρας θυμάται και άλλο. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί να πούμε στους φίλους Βρετανούς να μεταλαμπαδεύσουμε μάλλον τη γνώση, την εμπειρία και το know-how το δικό μας. Φίλοι Βρετανοί, μην αγχώνεστε. Ψηφίστε ελεύθερα. Ακόμη και αν προηγηθεί το όχι, υπάρχει τρόπο σε μια εβδομάδα να το γυρίσετε στο ναι. Το know-how υπάρχει. ΣΥΡΙΖΑ Από το όχι έω το ναι, δύο δάχτυλα και κάτι. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα εδώ τη κυβέρνηση, του κόμματο που κυβερνά, του μεγάλου για την οικία ΝΕΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μήνυμα προ του Βρετανού. Ήμασταν υποχρεωμένοι να το μεταδώσουμε. Το μεταδώσαμε. Αν δεν σα έπεισε αυτό, φίλοι Βρετανοί, θα σα πει διαπραγματευτική τακτική, στρατηγική, η εκτίμηση. Όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, που ζήσαμε πέρυσι. Α το πούμε λοιπόν ξεκάθαρα. Στους Ταλιμπάν του Μνημονίου και της Βαρβαρότητας εντός και εκτός Ελλάδας Με εμάς, με τον ΣΥΡΙΖΑ Μνημόνια τέλος <Τελος> Τέλος και στα νέα δάνεια της υποτέλειας και της ομοιρίας που το πρωί δίνονται και το βράδυ των 98% από αυτά επιστρέφει στου δανειστές <Τελαιο> και κυρίως με εμάς τέλος οι εκβιασμοί <Τελαιο> <Τελαιο> <Τελαιο> Και κυρίως με εμάς τέλος οι εκβιασμοί. Και κυρίως με εμάς τέλος οι εκβιασμοί. Γιατί απλά εμάς δεν μας κρατάνε από πουθενά. Που να του κράταγαν κιόλα. Που να είχαν και στοιχεία για αυτούς δεν ξέρουμε αλλά λέει ότι δεν τους κράταγαν γι' αυτό έκανε όλα αυτά που έκανε. Φανταστείτε να τους κρατούσαν κιόλα τους Ιριζαίους όπως κρατούσαν και τους προηγούμενους. Τι διαφορετικό. Θα είχε συμβεί εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι κάπως ξεκίνησε, μίλησε για τα δάνεια που δίνονται το πρωί και το βράδυ το 98% έχουν επαρθεί πίσω και για τους εκβιασμούς που κάναν στου προηγούμενους όλα αυτά δεν τα έχουμε ζήσει καθόλου στους τωρινούς, γι' αυτό άλλωστε του βγάλαμε για να μην βλέπει η αυλονή του τον κάδο κάτω από το σπίτι και να μην έχουμε αυτά τα επαχθεί δάνεια. Στα κεφάλια μα χτε, αυτό ήταν πάλι ο περσινό τοχητικό που ακούσαμε. Θα ακούσουμε ένα φρέσκο Χθες στην συνέλευση του ΣΕΒ των βιομηχάνων, όπου βρέθηκε εκεί για να τρομάξει του αστού ο Αλέξη Τσίπρας Δεν τρόμαξε τελικά του αστούς Για άλλη μια φορά, όπω αναμενόταν, τρόμαξε του εργαζόμενου. Οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια τη τελευταία εξαιτία έχασαν δικαιώματα. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Έχασαν δικαιώματα και αισθάνονται δικαιολογημένα ανασφαλεί. Χρειαζόμαστε επομένως μεταρρυθμοί στην αγορά εργασίας που θα υποβιβάζουν τον εργαζόμενο σε έναν αναλώσιμο συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας. Επομένως με τα αρρυθμή στην αγορά που θα υποβιβάζουν τον εργαζόμενο σε έναν αναλώσιμο συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό είναι το όραμα. Κάπω έτσι θα συμβούν όλα αυτά που περιγράφει εδώ. Δεν έχει σημασία αν τα είπε έτσι ή αλλιώ. Αυτά θα συμβούν. Ό,τι ακούμε εδώ γίνεται ή έχει γίνει, θα συμβούν από Σεπτέμβρη στην εργασιακή μεταρρύθμιση. Το λένε ακόμη στα νομοσχέδια που θα έρθουν μόλι τελειώσουν οι ξένοι με τα Brexit και τι ισπανικέ εκλογέ. Έχει περάσει και το καλοκαίρι. Και από Σεπτέμβρη, ξανά μα η Ελλάδα θα βρεθεί πάλι εκεί όπου βρίσκεται. Πάντα εγκαλούμενη και να πρέπει να εφαρμόσει νόμου διατάξει που είναι κατά του λαού. Ανεξαρτήτω ποια κυβέρνηση έρχεται να τι εφαρμόσει, άλλωστε, όλε πρόθυμε είναι και όλε με φοβερή μανία εφαρμόζουν με κανιβαλικό τρόπο κατά του λαού αυτά που πρέπει να εφαρμοστούν. Να ξαναγυρίσουμε στη Θεά, την Αυλωνή του, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, και πάλι συγχαρητήρια σε αυτού που την εξέλεξαν. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει φτώχεια. Η φτώχεια έχει, δεν, έχει αυξηθεί, δεν έχει αυξηθεί. Αυτό το λέμε ω θετικό αυτή τη κυβέρνηση. Και αν δεν το πιστεύετε, θα το ακούσετε από την Αυλωνή του, επικαλείται και ντοκουμέντα, συγκεκριμένη σελίδα που αναφέρει αυτό το πολύ ευχάριστο γεγονότο. Όχι, δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Πρέπει η φτώχεια είναι... έχει αυξηθεί ποιο? Δεν έχει, όχι, Ο δείκτης τη φτώχεια έτσι όπω τα μετράνε. Όχι, που ζουν κάτω α, από δεν φτώχεια. Θέλω ας, να έχουν μιλήσω. Λοιπόν, είναι κυριανάκη. απόλυτο ψέμα. Δεν το έχω σήμερα μαζί μου. Ναι. Στη σελίδα ακριβώ 176, νομίζω, στον πίνακα. Λοιπόν, δεν προσμετράνε αυτά που έχουμε δώσει για την αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση. Όπου έχουμε δώσει νίκη, που έχουμε δώσει δωρεάν φω. Δω, μειώθηκε η αξία και η φτώχεια. δεν αυξήθηκε. δεν αυξήθηκε. Όχι, δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Η φτώχεια είχε αυξηθεί. Ποιο? Στη σελίδα, ακριβώς, 176, νομίζω, στον πίνακα. Όχι, δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Ρεύνη η φτώχεια είναι... είχε αυξηθεί ποιο? <Τοχεια> η φτώχεια δεν αυξήθηκε. Δεν αυξήθηκε. Μπράβο. <Τοχεια> δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Το λέει σελίδα 176. Ο πίνακας έχει διαβάσει, πάει διαβασμένη στα κανάλια. Πάει με επιχειρήματα. Σου λέει θα πάω, θα βγω σε ένα κανάλι. Τι θα πω. Θα πω αυτό, θα τους αποστομώσω. Δεν χρειάζεται να και επιχειρήματα, είναι αποστομωτική η όλη παρουσία έτσι και αλλιώς της αυλονίδου, πόσο μάλλον όταν ρίχνει στο τραπέζι και συγκεκριμένα στοιχεία, όπως η σελίδα 176, σύμφωνα με την οποία σελίδα έχει ε, ε, εξαλειφθεί ή, εν περιπτώσει, έχει σταθεροποιηθεί η φτώχεια δεν έχει αυξηθεί. Αυτό ήταν ένα ευχάριστο γεγονότο, γι' αυτό και μόλις το ακούσαμε, Ένα άλλο ευχάριστο είναι αυτά τα περί εκβιασμών που δεν τα λέει η Αυλωνή του, δεν έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, αλλά τα λέγαμε και ίσω να τα λέμε ακόμα. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι ο κυρίαρχο εκβιασμό από την πλευρά των ε, φίλων μα των Γερμανών μπορεί να αντιστραφεί. Και μπορεί να αντιστραφεί διότι, ε, επαναλαμβάνω, η δική μα η ανάλυση λέει ότι το ευρώ είναι το εργαλείο του, δεν θέλουν τη διάλυση ευρώ. Άρα λοιπόν, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εμεί θα πούμε Μάλιστα, δεν θέλατε και εμεί. Έχουμε λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα Πολύ καλό Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε Έχουμε λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα Έχουμε δημοκρατία Και όπως μας όρισε ο λαός θα πορευτούμε Εμείς θα κάνουμε το δικό μας σχέδιο Θα αντικαταστήσουμε το μνημόνιο Με ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης Το οποίο θα έχει επαναφορά καλό κατώτατο μισθό Το οποίο θα έχει τις τομές εκείνες τα εργασιακά Γιατί δεν θέλουμε να πάμε σε μια ζούγκλα Αυτά τα πάρα πολύ ωραία έλεγε, ε, τα ακούσατε, το δικό μας σχέδιο εφαρμόσμο, όλο αυτό που γίνεται από πέρυσι είναι το δικό μας σχέδιο επειδή οι άλλοι θα είχαν ανάγκη το ευρώ, παίξαμε εμεί με αυτό, πολύ επιτυχημένα, είχαμε στρατηγική, είχαμε σχέδιο, καλούς παίχτες τους αναγκάσαμε και τώρα παίζουν στο δικό μας γήπεδο γιατί έχουμε το δικό μας αναπτυξιακό όπως το είπα ακριβώς, σχέδιο το οποίο αναπτυξιακό σχέδιο προβλέπει να ΦΠΑ 24% αύξηση των εισιτήριων αύξηση γενικότερα, μείωση συντάξεων κατάργηση εκάς, όλα αυτά είναι το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο επειδή τους ορίσαμε και τους αναγκάσαμε να δεχτούν αυτά που τα πολύ ωραία που εμείς εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή και να δείτε που και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πάλι θα τους αναγκάσουμε τους ξένους να δεχτούν την εργασιακή απορρίθμιση-μεταρρύθμιση που Θα πρέπει να δεχθούν. θα θέλουν αυτοί τα δικά τους Αλλά εμείς με τα στρατηγικά σχέδια εδώ της κυβέρνησης Γιατί πάντα το δουλεύει όλο αυτό Πάντα προς όφελος του λαού Έτσι κάνουν οι σοβαροί αριστεροί Λειτουργούν κάπως έτσι, μελετούν και χτυπούν Και έχουν αποτελέσματα όπως όλοι Νιώθουμε και βλέπουμε Δύο δε, 208-200 Για όλους τους αρρώστος που επιθυμείτε Στον Αποστόλ, σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Εσεί, μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και no. Το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 54% 100, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στο YouTube, Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο και μια ανακοίνωση για κάτι που χάθηκε σε ταξί. Από ζωγράφου από το σέρβι στο Ιώτα Φλαμιάτο, ξεκίνησε ο φίλο Ακροάτη. Δεν λέει που πήγε. Άκουγε real ο Ξέχασε μέσα χαρτοφύλακα. Δίδει και αμοιβή, όπω μα λέει εδώ. Ξεκίνησε από το, του ζωγράφου, από τον Φλαμιάτο. Ε, έχουμε το τηλέφωνό της στη διάθεσή μα. Αν ακούει ο οδηγό ταξί που ακούει, γιατί ακούει και πριν Real, ε, να επικοινωνήσει. Γιατί του είναι πολύ απαραίτητο ο συγκεκριμένο χαρτοφύλακα. Ξαναλέμε, δίνεται και αμοιβή. Στο 211-28-200, στον Αποστόλη στην Ελισάβετ πιο μετά για να μιλήσει. Αλέξη Τσίπρας και οι αξίε οι τη Ευρώπη, που εμεί εδώ μέρα παραμέρα τη. Θυμόμαστε, αυτέ οι αξίε μα πάνε στι διαφημιστικέ αξίε. Έχουμε ω χώρα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, όλε τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. την ελαστικοποίηση τη εργασία, τη μείωση του εργασιακού κόστου και να απορρίθμιση τη αγορά-εργασία. Όλε τι τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είπα για 100 γυναίκα μου να πάρει ένα κατσαρολάκι, και μόλι, και σειρά, και μου και σου, Πώς γυναίστε γυναίστε. η σου. Να πάμε στο Δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Παρεύνη η φτώχεια έχει δε... αυξηθεί. πιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να βρίσκεται στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. πιο. Τα φορά αριστερά Ή ποιο Έρχονται χειρότερα, σα τα έλεγα εγώ Ή ποιο Όχι, δεν αυξήθηκε η φτώχεια. Παρευνείτε. Η φτώχεια έχει αυξηθεί. Ποιο, Παρευνείτε. Δεν Παρευνείτε. έχει... Όχι, ο δείκτη τη φτώχεια έτσι όπω τα μετράνε. Όχι, οι δείκτε που ζουν α, κάτω από τη φτώχεια. Θέλω να μην αυξηθεί. αυξηθεί. Λοιπόν, είναι κυριανάκη. απόλυτο ψέμα. Δεν το έχω σήμερα μαζί μου. Ναι. Στη σελίδα ακριβώ 176, νομίζω στον πίνακα, η, φτώ... η φτώχεια δεν αυξήθηκε. δεν αυξήθηκε. Το λέει η σελίδα 176. Μπορεί να μην το θυμάται, δεν το έχει μαζί τη, αλλά το έχει αποστηθήσει. Στη σελίδα 176 εξαλείψαμε τη τη φτώχεια. Μιλάει ο Τσουκαλάς ο Τάκης, εκεί ο Χουλιγκάνος στο Ολυμπιακού, είναι δίπλα του ο Άκης και μιλάνε για τις χώρες, τις σημαίες και τα σύμβολά τους. Πήραμε ένα μπαιχθαρά από τον Καναδά. Ο Καναδός α, είναι, Καναδός είναι. Α, όχι. Δεν έπαιζε τον Καναδά. Έδω <σχελίδι> την Τουρκία, δίπλα. Α, Καναδός είναι. <σχελίδι> ναι. Ε, από τον Καναδά Σαν <σχελίδι> καταγωγή. Ναι, όπως Η σημαία δημή... του Κανα <σχελίδι> Είναι ευκάλη του. ένα άλλο. Ευκάλλο. Γεννούμε. Αστατά και άστα. Τάκη, άστα το, μην πέρα. Σε σημαίνει δεν είναι σίγουρα. Τώρα κολλάει λίγο το μυαλό, πεις, με, Για τη σημαία του Καναδά. Αυτό που ξεκινάει από αθλητικό θέμα και χάνονται σε κάτι φοβερές λεπτομέρειες που είναι γνώστε και οι και επιμένει ο τη ξέρει καλύτερα από τον άλλον που ένα ξέρει καλύτερα. Είναι ότι καλύτερο ε, με φράσει του τύπου θα μου πει εμένα για τη σημαία του Καναδά. Όπω λέμε αυτή τη φράση, σε χίλιε δύο στιγμέ μέσα στη μέρα, θα πει σε μένα για το τάδε Λοιπόν, ο Τσουκαλά διάλεξε τη σημαία του Καναδά να κάνει δικό του θέμα και δεν δεχόταν καμία αμφισβήτηση. Ευκάλυπτος είναι αυτό που βλέπουμε πάνω εκεί στην σημαία. Έχω δίκιο, αποστόλη όμω. Μία με δύο βγαίνει συνέχεια αυτό ο κούτσο. Να πούμε και την εκπομπή. Είναι τυχαίο το έχω πει, δεν τα έχω ξαναπεί. Το έχει πει 100 φορέ, έχει δίκιο, ε. Ε, σόπα. Ρε το μου μέσα, τι θα γίνει, ρε φίλε, να πούμε, έχει κατατήσει. Δεν ξέρω, θα τον καλούμε πιο συχνά. Από το να μα το κάνει να προειδοποιείται και να πετάει έξω τη ροή μα. Ναι, έχει κατατήσει να ακούμε 30 λεπτά ελληνοφρένια να πούμε και 15 λεπτά διαφημίσει, 20 λεπτά το Τσίπρα και τέλο. Βέβαια είναι πιο ταιριαστή εκπομπή για να βγει ο Τσίπρα. Για να βγει αυτό ο Πρωθυπουργό είναι πιο ταιριαστή εκπομπή. Γεια σου αγόρι μου, σα αγαπάω 50 χρόνια. 50 χρόνια, με δεσμεύει αυτό πολύ φιλε, είναι χειρότερο και από το ΤΑΙΠΕΔ. Σα αγαπάω αγόρι μου πολύ. Γιατί να ακούμε αυτό mm -hmm. μαζίκα στην εκπομπή σας ρε. Γιατί θέλει να βγει. Ξέρω εγώ τι γιατί yeah. καταλαβαίνει ότι σε αυτή την εκπομπή έχει να πει πράγματα. Πάλι μα κόβεται την ηλοφένεια για να ακούσουμε τον Τσίπρα και τον Γιουγκέσπα. Πάλι και ξανά, πάλι και ξανά, πάλι βεβαίω. Έλεω! Όταν έχει κάποιε δεσμεύσει με του συνεργάτε, ο τι θα κάνει. Παιδί μου αυτή συμφωνούσε όλα. Είναι ακολικάρια. Τι να του αφήσει. Συμφωνούνε, παιδί. παιδί μου, αλλά έχει και ο Τσίπρα στο ένθερμα του στη δικιά μα εκπομπή να μην ακουστεί. Μα τόσο συχνά πια. Ε, αφού τον ζητάει ο κόσμο. Πήγε καλά τι προηγούμενε. Ναι, ναι. Πού είσαι, ρε Λεβέντι. Έλα, ρε παιδί μου, πού είσαι. Τι θα γίνει με εσένα, δεν ψάχνουμε να με. Λογικό. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλοι, αυτού του νησίδε που λένε ότι πώ το λένε δεν έχουμε κόσμο, λέγεται το κατάλογο. Σήμερα έμαθα, λέει, ότι η Κρήτη λέει γέμισε με Αμερικανού ναύτε. Οπότε βρήκα, να λέει, τον τρόπο, πώ το λένε, ο δεν Βρήκα τον τρόπο να αναπληρώσει του τουρίστε. Να γεμίσει πλέον το υγείο μέρα, απλό να φορά κτλ. Και να γεμίσουν από Αμερικανού ναύτε, όπω παλιά. Καλά, ανάπτυξη είναι τώρα, συγγνώμη τώρα. Θέλετε την ανάπτυξη πώ τη θέλετε κι άλλα. Όπω είχατε μάθει παλιά. Και αυτό ανάπτυξη είναι. Ωπα, με τι μία σχέσα. Τι χαρά είναι αυτά. Κούκλε μου, χθε ήσυχανα καταπληκτικό. Αλλά δεν ξέρω οι χειροπέδες βγήκανε, πιστεύω, ε? εντάξει, αθός. Ε, βγήκανε μετά πολλέ ώρε όμω. Ήθε τυραννί... να το γλιτήσω και λίγο σύντομη κιόλα. Δηλαδή κάθε μέρα ευκαιρία τέτοια δεν έχει. Α, σε τηρανίσαν και πρέπει να τι Όχι, ήταν να μην τηρανίσουν και το ζήτησα. Αλλά ήταν ευγενική εντάξει. Η κοινωνική νοτροπία πρέπει να αλλάξει η επιδική κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων πολιτεία. Είναι, σε τελική ανάλυση, αντικοινωνικό φαινόμενο. Θέλω πάντων, μου, Κατή. Άμα εγώ κερδίσω το λαχείο, δεν πρέπει να πάρω ένα τσιπάκι. Άμα πιάσεις το λαχείο, να αναβλώσεις ένα πλοίο. Άμα πιάσω το λαχείο, να αναβλώσω ένα πλοίο Και θα χωμούς αφηρεούς, τους οξύδες τους Για κάτσε παιδί μου γι' αυτό που είμαι ο χρυσόγωνος Δεν πρέπει να πάρουν ένα τζιπάκι παιδιά. Να πάρει γιατί να το κάνεις το τσιπάκι Να πληρώνεις τα τέλη και τις ε, βενζίνες στις... να Η κοινωνική μου θέση θα είναι διαφορετική. Δεν, κάτω, δεν θα είναι όπω είμαι τώρα, εργατάκο. Θα δουλεύω το πρωί μέχρι το βράδυ. Όπω είναι αντικοινωνική πράξη να κυκλοφορούν οι γυναίκε με εισαγόμενε γαλλικές τσάντε υψηλή τόρα. Τέλο πάντων, επειδή μίλησε αυτό για κοινωνική θέση και ξέρω εγώ για τι τσάντε τη Λουίβιτ και τα ιστορίε. Το θέμα είναι ότι εγώ φορολογούμε με 29% και η Uber, η πολιεθνική, μπορεί να μην πληρώνει και καλού φόρου. Αυτό είναι αντικοινωνική Να καλούμε εγώ να ανταγωνιστώ μια πολιεθνική εταιρεία η οποία προφανώς πληρώνει ελάχιστους φόρους. Και ο νόμος τον ψήφισε ο κύριος Χατζιδάκης της Νέας Δημοκρατίας και είναι ο 4093. Να το διαβάσει ο γυμναστηριακός να μας πει την άποψή του. Και όλα τα σκύρια της νύχτας, και όλα τα της νύχτας που πουλάνε μούρι και τουπέλου Αγαπίζουν μόνα τους τη Λίχως <Τιχος> που σου και σου ξέ, θα κρατήσουν τους σκητίστα, και θα κάνει ο κόσμος χαβαλέ. Βίζες, βρεμούλες, καρπακτές, σκάμδαλα και μηνύσεις, στα κρεμμάτια σα να ακούσουμε ειδήσεις. <Τιχο> Εγώ είπα για να ακούσε η γυναίκα μου, να πάρει ένα κατσαρολάκι. Μπάς και και σειρά και η δικιά μου και η δικιά σου ε, Πώς τα έρθει τώρα να, πάνε, να πάμε στο κοινωνικό σήθιο Να έχουμε πρόβλημα φαγητού. Ο Γιακουμάτο φροντίζει από τώρα τον φρονίμωνο τα παιδιά, ώστε να μην μείνει πεινασμένο. Έχει το κατσαρολάκι έτοιμο να στηθεί στην ουρά και στη μήκονο. Ναι, γιατί ρωτάει εδώ ένα ακροατή. Βεβαίω και στη Μύκονο θα έχουμε και εκεί συσίτια. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί η Μύκονος από όλα αυτά τα πολύ ωραία. Τη μία μέρα τα είπε αυτά ο Γιακουμάτο. Την προηγούμενη μέρα ήταν σε παράθυρο και κάπω επειδή είναι η της, Θυμήθηκε το σεισμό που είχε προκαλέσει πολλέ ζημιέ στο Λιξούρι. Θυμόσαστε. Και ω γνήσιος Έλληνα πολιτικό, πάνω στο σεισμό έπρεπε να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εγώ με ενδιαφέρει, επειδή είμαι κεφαλή στο Λιξούρι. Ο Λιξούρι, λοιπόν, πήρα τους γιατρό και τις νοσηλεύσει και του πήγα στο αρκοστρώτε γιατί δεν είχαν τι Και αδειάστηκαν το νοσοκομείο. Και σήμερα είναι ένα, ένα, μια μεγάλη πόλη. Όπω είναι το Ληξούνι, είναι καινή και Με δηλαδή, τους σεισμούς, εκεί τι έχει γίνει στο Ληξούνι Έχει που έχει τις πληγές του ναι, Έχεις έχει καθόλου Όχι Εννοώ... δεν, Όσα υποσχέθησαν τότε δεν φτιάξαν τίποτα Μα ακούνε, πάρει κάτι να αναπορτάζουν να δείτε Τίποτα, τίποτα Και έχουμε και βουλευτικά του ΣΥΡΙΖΑ η, η δική σας ήταν το, το. κυβέρνηση Τώρα που έγινε, πέρσι <συρια> έγινε Πέρσι έγινε ο Ο σεισμός έγινε επί Πρωθυπουργό πρωθυπουργός Σαμαρά και κυβερνητικό βουλευτής των ο Άρα όσα υποσχέθηκαν τότε, επί Σαμαρά δεν έχει γίνει τίποτα πριν δύο χρόνια, το Γενάρη του 2014 συνέβη αυτό, δυόμιση. Οπότε, ενάμιση. Οπότε, ναι, ενώ δεν ήταν το 15 που λέει επί δυόμιση, ναι. Δυόμιση, δυόμιση, δυόμιση. Ναι, ήταν 14, 16, μισό, δυόμιση. Οπότε ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, το ατράνταχτο επιχείρημά του, έχει για άλλη μια φορά, πατάει, πατάει στην πραγματικότητα όπως συμβαίνει συνήθως και βγαίνει η αυλονή του, αφού είπα αυτά τα πολύ ωραία για τη φτώχεια και για τους πεινασμένου που δεν τους βλέπει πια στον κάτω, κάτω από το σπίτι της ε, βγαίνει η αυλονή του για να, κάνει, να την πει στο Κουκουέ. βγαίνει από τα αριστερά δηλαδή για, τον, ε, για το θέμα του εκλογικού νόμου που συζητιέται αυτή την εβδομάδα σε επίπεδο αρχήγων και κάποια στιγμή θα έρθει και στη Βουλή Το τι θα κάνει η Χρυσή Αυγή είναι δικός της, δικώς της ε, ε, λόγος. Εμάς αν, όμως μας ενδιαφέρει, άλλο λέω, άλλο μας ενδιαφέρει το τι μας... θα κάνει το κουκουέ. Αν η κρίση, μισό λεπτό. Μα, μισό Εάν οι κρίσιμε ψήφοι είναι τη Χρυσή Αυγή, θα, θα ισχύσει ο νόμο. Όταν ε, ψηφίζει ο κόσμο γενικά, δεν ρωτά, εγώ, ας πούμε, α πούμε, δεν θέλω τη δική σου ψήφο. Εντάξει, από εκεί και, και πέρα υπάρχει μέσα στην. Άρα θέλει να δημιουργήσει κάτι. Εμεί μα ενδιαφέρει το τι θα κάνει το ΚΚΟΕ, το οποίο είναι αριστερό κόμμα. Είναι πάγια, πάγια η θέση του, η θέση τη αριστερά, η απλή αναλογική. Μένει λοιπόν να δούμε και πώ θα το εξηγήσουν στον κόσμο, εάν και εφόσον δεν ψηφίσουν. Ότι αυτό που θα φέρουν οι Σιριζέοι θα είναι η απλή και άδολη, όπως περίπου 5-6 δεκαετίες θέτει θέμα η αριστερά γενικότερα. Ότι αυτό θα είναι τέτοιο άρα το πρόβλημα το έχουν όλοι οι άλλοι αν θα το ψηφίσουν ή όχι. Έχει πιστεί η ίδια, έχει πιστεί αυτό είναι το αστείο όπως τους λένε μέσα εκεί στα γραφεία και στα κυβερνητικά έδρανα, ότι αυτό που θα έρθει θα είναι η απλή και άδολη αναλογική. Άρα όποιο δεν το ψηφίσει, αυτό είναι ο συνεπής. Και όχι εμείς που φέραμε την απλή και την άδολη αναλογική. Όπως ακούτε τα σενάρια που κυκλοφορούν, μιλάει και για πρημοδότηση, κάποιο μπόνους στο πρώτο κόμμα ισχυματισμό και για όριο. 3% λένε οι 2,5%. Αυτά δεν είναι άδολη, ούτε απλή αναλογική. Είναι ένα... Επίσης καλπονοθευτικό με κάποιο τρόπο για να εξασφαλίσουμε αυτά που πρέπει να εξασφαλίσουμε από πλευράς κυβερνητικής και για να φέρουμε εμπόδια στον αντίπαλο γιατί έτσι γίνονται τα νομοθετήματα αυτού του τύπου σε αυτόν τον τόπο. Ο καθένας νομοθετεί για να φέρει εμπόδια στον υποψήφιο αυριανό πρωθυπουργό. Έλα καλέ, εγώ είμαι. Στερέντα αυτιά των ανθρώπων που σου παίρνουν τηλέφωνο και δε σ' ακούνε. Το ενδεχόμενο να αυτή το γαμμένο το μικρόφωνο σου που το ανεβάζει στην ένταση και δεν μπορούμε να σ' ακούσουμε από τα γαμμένα τα δικά μα τηλέφωνα, δεν το εξετάζει, Ε. Μα λακά, <σχει> έμαλα. <σχει> <σχει> ο μόνο λόγο για τον οποίο στεναχωριέμαι που φύγατε από το Sky είναι γιατί όταν έπαιρνα στο Sky σε άγουγα. Τώρα που είσαι στο Real, σπανίω καταλαβαίνω τι μου λε από το τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά, η κυρία παραπονέθηκε για προϊόν. Σωστό και αυτό. Α, είσαι από το λοιπόν. Αποστόλη σοβαρά. Χαμήλωσε. Απαλλού δεν γράψεις εμένα και απαλλού εσένα. Από άλλο κανάλι. Γιατί, παιδί μου, δεν ακούς τώρα. Τι θες? Ναι, πρέπει να κάνω προσπάθεια για να σας... Να κάνεις προσπάθεια. Και εγώ κάνω προσπάθεια για να σας ανεχθώ. Αυτό, πώς διορθώνετε. Και ευχαριστώ κιόλας, ας πούμε. Εντάξει. Να σε καλά, ρε φυλαράκι. Ωχτες βούρκωσα όμως, ε. Γιατί? Χτες, γιατί στο και στο Twitter, είμαι είσαι καλή καλλιτεχνάρα. Εκεί στο υπο, τις σίγουρες του σπανουδάκι που στο slow motion, δηλαδή, τρελάθηκα. Είχα πολύ καιρό να κλάψω σε τέτοια πράγματα. Όντως έκλαιψε με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σοβαρά Εκαι, καλέ. Εκεί που χαιρέθηκε στον αρχισυντάκτη και πανηγύριζε ο άλλο τρελάθηκα. Αποστολή, η ζέτημο. Είμαι έτοιμο. Γλίψε το τσίρα. Γίνεται όσο πιο συχαίνει μπορεί. Πανηγύρισε και για όσο μα κατέστρεψαν. Και εγώ σε ισχυρανο με μανάρι μου, ομιλία από τα αίσθημα. Η βονάκο να σα πω. Δεν θα απαντήσω σε αυτό το, το, το, το, το, το φίλο σου που λέει τον σάμαρα μέλλα. Θα απαντήσω όμω αυτό το φίλο που πήρε τηλέφωνο και με είπε μετάλλαξη του πασόκ. Τι με είπε. Τι δεν είσαι τι σε είπε, αυτό που είσαι σα είπε. Και το δώσω καλού κόμματο, συμμετάσχει περιπτώσει, προτιμώ να με πούνε μετάξη του πασόκ. Καλή μου, σιγάμε δεν προτιμώσει, όμω είναι το πιο συνηθισμένο. Άρα, παρά το μακρύ της δεξιάς το μακρύ χέρι η είναι... της είναι Μπορούμε να σε πούμε το μακρύ χέρι της Γερμανίας το πρώτο χέρι της Γερμανίας της δεξιάς και της ακροδεξιάς πολιτικής που έχει επιρροή Μπορούμε να σε πούμε لو afta in okay Πολύ σας αγαπάω χαθεί σημαδέ Α, δεια Έλα μόνο για να πει. Έλα καλέ. Για άλλο σε πρωτά τώρα. Δεν πειράζει πεζά. Άκου, άκουσα αυτή τη ΣΥΡΙΖΑ τώρα ρε φίλε. Πραγματικά δεν υπάρχει ελπίδα, έτσι. Ξεχνάει ότι πριν τι τελευταίε εκλογέ 250 και πλέον βουλευτέ, δηλαδή αυτοί που πέρασαν τα πρώτα μνημόνια με αυτού που περνάνε τα τελευταία. Συμφωνήσαμε στα μνημόνια τα τελευταία. Το βγάζει απόξω. Έτσι. Λέει μου ότι μα κι έτσι ελληνική πρόθυμισμη να δώσει άλλο. Γιατί επειδή τη πετάξα μια μαλφιά ότι είναι αριστερά. Για αριστερά μόλι η λύσια με του πασχό. Με... Σε... Μη μανών, παιδιά, <χει> μην μαλλούν, Τι να μάλλονουμε ρε φίλε να πούμε Μα είναι να σου πιάνε απελπισία μωρί μα***κο για το παιδί σου πρόκειται Γιατί για, τι στο διάλο μέλλον ανηρεύεσαι για τα παιδιά σου μωρί ηλήθεια Γα***ο τέτοια ατόμου μου φίλε δεν υπάρχει ελπίδα τέλος δα μου Πρέπει να... Τι να κάνουμε ρε Πρέπει να αυτοκτονήσουμε στο τέλος τέλος Όχι καλέ υπάρχουν τόσοι μα***κες να φας πρώτα Όσο για τη Σιριζέα που είπε ότι δεν αλλάζουν οι νεαροί, όταν βγήκε ο Μητσοτάκη το 1990, νομίζω, μέσα σε τρει μέρε, σε τρει μέρε. Βγήκε Κυριακή την Τετάρτη, κατήργησε τον νόμο, μονάζει γάστα ταξί. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Οι νόμοι αλλάζουν. Οι πολιτικοί είναι γαϊδούρια και δεν του αλλάζουν. Γεια σου, αγαπημού μου γλυκιά. Γιατί κάνει? Έχετε ίσω αποθέωση μεγάλη στην εκπομπή που κάνει. Τι είναι Πω πόσο σε χαίρομαι. Πρέπει να έχει και ωραία μάτια, αλλά θα εμποδίζει το κράνο. Έχω τα καλύτερα μάτια. Σου... Τα μάτια τη Ταντέρας, δύο. Αποστάλει ο ίδιο είσαι συνάδελφο. Όχι, με ποιον. Γιατί τη φωνή σου την ακούω στο ράδιο και μιλάς μαζί μου ταυτόχρονα, γίνεται. Γίνεται, γίνεται. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Εσένα μόνο αγαπώ και περιμένω να ακούσω και το λαβίδι τη νύχτα 12 με 5. Μεγάλη μου τιμή. Όσο γιατί με νεγάκι αν φιλήθηκε με τον ΤΕΟ, όλοι του είναι μαλακές. Μουστάρω κανέναν άλλον εκτός από σένα αποστόλιο και το λαβίδι. Με τιμά αυτό, με τιμά ιδιαιτέρως. Σαν σήμερα το 1941 ξεκίνησε η επιχείρηση η Μπαρμπαρόσα, Γερμανή κατά Σοβιετικής Ένωσης. Το πως έλειξε το ξέρετε. Το λέω αυτό γιατί στο τέλος του λαού που ακολουθεί τώρα υπάρχει έτσι μια υπόνοια τραγουδιού για να θυμηθούμε το γεγονός. Γεια σας. Η γυναίκα που λέει αυτό ο Τσίπρας που τον βρήκε γιατί λέει αυτά ότι να εφαρμόσετε μόνο τα μισά Χθε με πλησίασε μια γυναίκα και μου είπε δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ Αλλά τώρα πια δεν έχω άλλη ελπίδα Τα μισά να κάνετε από αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη εγώ θα είμαι ευχαριστημένη Συριζέ που σε παίρνει τηλέφωνο. Σίγουρα ήταν η ΣΥΡΙΖΑ. και κιμά ήταν αυτό ο ίδιο ο άνθρωπο του Μόχθου που είχε πλησιάσει και τον Παπαδείο και είναι ο ίδιο. Πασώκο, τότε, Συριζέ τώρα έχει λεγική. Συγκινούμε ειλικρινά όταν άνθρωποι του μόχθου με πιάνουν στο δρόμο και μου λένε για την πατρίδα και το μισθό μου να αθλησιάσουν. Οί, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Το κίνημα απαρατηθείτε, ποιο το οργάνωσε. Κάτι η αλουρονικά η κολαγόνα, η και κολαγόνα ιντερνετικά. Και ποιο κατέβηκε κάτω, πρώτη γραμμή. Ε, και τζίμερου είχε, και αδόνιδε είχε, και αυτού του κολαγόνου είχε. Και Ήτανε... τσοτάκιδε είχε, βαρβιτσιόρδε. 8.000 ήταν οι συγκεντρωμένοι. Ε. Τι 8.000 καλέ. Δεν είδαμε φωτογραφίε, δεν πήγαμε εκεί, δεν είχαν πάει φίλοι μα. 3.000 ζήτημα. Επί κόμματο είχαμε του 300.000 αγανακτισμένου που είχαν στήσει και σκηνέ. Σαμαρά, νο δού. Ετοιμαστείτε ότι αυτό θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, γιατί γι' αυτό. Δεν είμαστε για παραπάνω Ποιο θα είναι η επόμενη κυβέρνηση Η Νέα Δημοκρατία Έλα ρε γράμμα διαβάζει. Ναι, καλή σα μέρα! Γεια σα! Παρακαλώ, συγχαρητήρια, Απόστολε, για την εκπομπή τη ραδιοφωνική και την τηλεοπτική. Συγχαρητήρια και στο Σήμιο και σε σένα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή: Ο κ. Βασίλης από τον Πύργο, τι κάνει! Α την πάτρε, είναι καλά. Είναι. Καλά είναι? Ναι, ναι. Τίποτα Να είναι καλά ο άνθρωπο και έχω καιρό να τον ακούσω, γι' αυτό έπειρα. Να είναι καλά. Είχε πάρει προσφάτω. Εντάξει, και εύχομαι καλό και καλέ διακοπέ να περάσετε! Κοίταξε αγόρι μου, θα βγούμε από την κρίση αληθινά μόνο αν καταλάβουμε ότι για να κόψουμε το τσιγάρο πρέπει αναγκαστικά να πάμε στην πίπα. Χωρίς τίποτα δεν γίνεται. Ή πίπα ή τίποτα. Έτσι αγάπη μου. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ στο μότο. Ή Πάστε... πίπα ή τίποτα. Δοντί χωρίς. Γεια. Διέκοψε την εκπομπή για να βάλει το φλόρο από το δυονισό. Να σου πω κάτι. Τι. Ποιο αλήθεια τώρα, η γυναίκα μου που μου λέει 400 ευρώ ή ο Τσίπρα που μου λέει 751 1 του Ιουλίου, που φοράει και παντελόνια ο Τσίπρα. Για πέφτουν, ποιο να πιστέψω εγώ. Το Τσίπρα. Για μια φορά τον πίστεψε, θα τον πιστέψει ακόμα. Γιατί τη γυναίκα σου μου... τόσα χρόνια σε κοροϊδέψει, σου λε έρθει καψόνια για να του δώσει λεφτά. Τρίμερο του πνεύματος Διάβαζα, τι κάνουν οι άνθρωποι του πνεύματος Δεν ξέρω, ο Πάκης που πούμε ήταν γονιπετής Είναι άνθρωπος του πνεύματος ο Πάκης. Δεν είναι ο Πάκης, άνθρωπος του πνεύματος Του Ινώ Του Ινώ, με ο μικρός. Ναι, αυτό ναι, μπορεί να είναι Γι' αυτό λίγησε, δεν άντεξε, έπεσε στο γόνι Θα ήθελα. Εγώ είμαι. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι να δει τι συμβαίνει και να ακούσει ο κόσμο τι συμβαίνει στον Ευαγγελισμό σήμερα. Εδώ και 20 μέρε υπάρχουν θάλαμοι που δεν έχουν κλιματισμό. Από κλιματισμό αυτή τη στιγμή που μιλάμε που έχουν πρόβλημα αναπνευστικό, έχουν πρόβλημα κεφαλικά. Άνθρωποι που κινδυνεύει η ζωή του. Χώρια δεν υπάρχουν σεντόνια, όλα αυτά, φάρμακα. Καλά, θα είστε συνηθισμένοι τόσα χρόνια σίγα. Αυτό όμω με αυτόν τον κάψονα να μην υπάρχει κλιματισμό. Πρέπει να γίνει ένα ξεκατάρισμα, φίλε. Περιμέναν το καλοκαίρι πώ και πώ θα φύγουν Για να φύγουν μια ασθενή κάτι. Να γλιτώσουν κανιά σύνταξη. Έστω σύνταξ, μισθού ότι γλιτώσει καλό. είναι. Στον ευαγγελισμό τώρα αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Στην καρδιά του Αθήνα, στο κολονάκι, φαντάζουν τι γίνεται στα πέρσι. Καλά η... στην επαρχαία ότι <συνή> <συνή> στην επαρχία. <υπάρχεια. συνή> στην επαρχία <υπάρχεια. συνή> πα με το δικό σου νησίρα στην καλύτερη. Μυστήρα. Εγώ σου λέω εδώ μέσα στην Αθήνα, αλλά όχι στο κέντρο. Γύρω γύρω, σκέψου τη γίνηση στη νίκη, σκέψου τη γίνεται στη Βούλα. Χάλαμώ, των 6 κρεβατιών να έχει και 3 ράντσα, 9 ασθενή και 9 συνοδού. Χωρί ερκοτήσει, μπορεί να μου <συνήρα> πει <συνήρα> πόσο επιπλέον. Βιώνουν και άνθρωποι που είναι βαριά περιστατικά που χρειάζονται καθάρισμα, υγιεινή, να μην υπάρχουν σεντόνια, να μην υπάρχουν υλικά, να μην υπάρχει και πλιματισμό εκεί πέρα. Ένα από ατμόσφαιρα. Και για του ασθενεί του ίδιου, στο κέντρο τη Αθήνα, στον Κολωνάκι, δίπλα στη Βουλή. Πιστεύω ότι στη Βουλή έχουν air condition, φαντάζομαι. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά που πρέπει να την καταλάβετε. Ποιο είναι πιο βαριά άρρωστο, αυτό που είναι στο Ευαγγελισμό ή αυτό που είναι στη Βουλή.